Το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πέρα σε όλους, είμαι ο Αντρέας και μέχρι τις 7 θα ακούσουμε την εκπομπή που ακούσε το όνομα Ελάστο το Μεγαλείο Στο φιλόξενο στούντιο 3 του Βλέπω βήμα λόγω επικοινωνίας πολιτισμού μαζί θα ακούσουμε κομματάκια που γουστάρουμε ε, θα ακολουθήσει γύρω στις 6 και συνέδευση από τους έρευους την ιστορική ελληνόφωνη ψυχεδελική μπάντα Είμαι είδα έναν άντα να, να πέφτει, υπέροχο τίποτα 1995, μια σύμπραξη με το Γιώργο Καρά. <Κι> Και πάμε να γουστάρουμε σιγά σιγά. είδα μ' να πέφτει, να πέφτει, είδα να πέφτει, είδα να πέφτει, να Δεν να πέφτει, όμως δεν προλάβα να κάνω ευχή. Zembróla ma na kamykci. <laughs> <laughs> I gara, i karasim. Γιλό κίτρινο το Βάτη Νύχτα 1997 από τη και ο Records, ή αλλιώ Silja Dog. Ε, το κομματάκι να το αφύρωσε στο φίλο εδώ στάθει από τη Θεσσαλονίκη. Το είχε ζητήσει και πιο παλιά, αλλά τον είχαμε γράψει <laughs> γιατί είμαστε κολόπεδα, ναι, το συνηθίζουμε. Ε, αγγελακίζει λίγο αυτό το συγκρότημα μπορώ να πω. Ε, συνεχίζουμε με μέτρο Decay, κι Από το σίγγλ σκιές του 1983. Όσο λευκά είναι τα χέρια της Ά, Η ψυχή είναι όσο λευκά. Λευκά. Λευκά. Λευκά. λευκά είναι τα χέρια της Πιο κρύα από το θάνατο, όσο λευκά είναι τα χέρια της 1997, μια και μοναδική ολοκληρωμένη δουλειά ε, από τη Wipouts Records. Ε, είχαν βγάλει και ένα 7 ίντσο, αν θυμάμαι καλά. Ε, στο σημείο αυτό, να δώσει κανέναν τρόπο επικοινωνία. Μπαίνετε βλέπω.org. Όσοι έχουν ίντερνετ, όσοι δεν έχουν, δεν μπορούν να μας ακούνε. <laughs> Πατάτε στις δράσεις εκεί που έχει που λέει ραδιόφωνο και μόλις πατήσετε το κουμπάκι του ραδιοφώνου προς τα κάτω βλέπετε ένα soundbox και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υπάρχει ένα τηλεφωνάκι, αν θέλετε, 2610-2292 για τη εδώ της Πάτρας, την Πάτρα δηλαδή, Ε, έχουμε και το facebook του σταθμού Βλέπω The Radio Station όχι Γουστάρι Να στείλει και τίποτα εκεί πέρα ε, Αυτά Πάμε να ακούσουμε μια ανεξάρτητη παραγωγούλα Άδης Στο κομμάτι Νυχτερίδα Μια μπάντα από καβάλα Είχε εκλοφορήσει ανεξάρτητα το 2001 ένα album με τίτλο Αυτά που δεν θα δεις Έτσι σε πιο dark Wave Για πάω να το ακούσουμε Διόφωνο. Παρασκευή 30 Μαρτίου, το 12ο Άμστερν Λάιτ τη χρονιά. Οι Black Humor μαζί με του Νίξ και του Half Gram of Soma παρουσιάζουν ένα από τα μεγαλύτερα event της πόλη. Στο Stonebar, Ερμού 118. Οι πόρτε ανοίγουν στι 10. Χωριό επικοινωνία βλέπω. Βήμα! Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα Βήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού Βλέπω Η εκπομπή Ελλάς Μεγαλείο σου Έφαγε το πρώτο μισάωράκι έτσι ψυχεδελικά Να ευχαριστήσω και να καλυσπηρίσω όλο τον κόσμο που ακούει Πίσω από τα μικρόφωνα κρύβεται ένα ερωτηματικό Ο Αντρέας δηλαδή Ακούσαμε πριν τα σποτάκια ε, τη μεταεξέλιξη των Flowers of Romance Nexus δηλαδή ξανά στο κομμάτι 6 λεγόταν το album 2000 κυκλοφόρησε ε, ευθύνων γι' αυτό ο Μιχάλης Πουγούνας αν το λέω σωστά και να ενημερώσω γιατί έλλειψα την προηγούμενη Παρασκευή έγινε ένα secret live όχι όπως αυτά που γίνονται της Βανδί και των άλλων και των λοιπόν, καλλιτεχνών ένα secret live λοιπόν στην Αθήνα με γενιά του χάους, stress, gulag, εκτός ελέγχου ε, grover και άλλους που μου διαφεύουν και ώρα μηδέν μάλλον ώρα μηδέν πατρι, Πατρινόπουλα ε, θα ακούσουμε από ώρα μηδέν θάνωτος στους ποιητές ένα καταπληκτικό κομμάτι Από το Εφτάνιτσο που είχαν το 1989, Μόνα Λίζα λέγονται το τρία ή δύο ή τρία κομμάτια περίχει αν θυμάμαι καλά. Και στις 6 έχουμε και έργο. συνέντευξη με τον κιθαρίστα τον Μιχάλη για να μην ξεχνιόμαστε. Θάνατος τους ποιητές. Tu nie chodzi me pięć i kałę bębę. που αγαπάνε. Όλοι kałęcić kałę Α με τίνημεένες κρθους <ΣΣΣΣ> όλες περιφανες καλόκαρδες μανάδες <ΣΣΣ> Ακούρας μεν <εργατρίες, ΣΣΣ> της πιτικής μας ευτυχίας Ο Διάνος ήταν το πρώτο κομμάτι που έπαιξαν στο The 80s Gathering την προηγούμενη Παρασκευή Έτσι ένα μάζωμα φίλων για να ακούσουν τις μουσικές που έχουν πεθυμίσει ξέρω εγώ Και όσοι μπόρεσαν να παρευριχθούν Ναι ήμουν ένας από τους τυχερούς Έζησαν αυτή την punk σκηνή του, της δεκαετίας του 80. Εκτός ελέγχου λοιπόν, Ινδιάνος, 1994 από Lazy Dog Records. Στο Day is Gathering όμως, είδαμε ζωντανά και γκούλαγ και θα ακούσουμε το άλλες 8 χαμένες ώρες από το άλβουμ Πάτα Γερά, 1996, επίσης Lazy Dog Records. Γενοκτονία από στρες, όπως αναφέραμε και Πολάκης, ήταν και αυτή στο The Gathering, σε μια μουσική συνύπαρξη με τον Σάκη από του ώρα και αν θυμάμαι καλά και δύο μέλη από την μπάντα No Mind. Ε, είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή της ελληνόφωνης ανεξάρτησης κινής, τον Κιθαρίστα, τον Έρεβος, Μιχάλη Γαλέο. Η έρευο είναι από τι πιο σημαντικές και αξιόλογες μπάντες της δεκαετίας του 1990, που άφησε τη δική του ιστορία στην ελληνόφωνη εξάρτητη σκηνή. Ο Μιχάλης Γαλέο ήταν ιδρυτικό μέλος, Κιθαρίστας και στοιχουργός αυτού του ψυχεδηλικού Dark Wave συγκροτήματος. Ε, να προσθέσω ότι εκτός από αυτά τα συγκροτήματα είχε συμμετάσχει για 7 σχεδόν χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με τους Lost Bodies, Πρέπει να έχει συμμετάσχει και στους Flower Train, θα μας τα πει και ο Μιχάλης. Και τα τελευταία τρία χρόνια ασχολείται με το δικό του project που ονομάζει μαύρε Κομμωδίες». Εμείς θα πάμε να ακούσουμε από το πρώτο τους δίσκο, επόμενη μέρα, το κομμάτι στους λερωμένους τείχους και επανερχόμαστε. Się kiela sta perictera tropi sta do diarostu i sarkofagon sarkofagona στην κόλαση δεν έχει σημασία αφού εμείς το φτιάχνουμε κι ύστερα το χαλάμε καταπληκτικό κομμάτι το πάρτι από το άλμπουμ Έμος κυκλοφόρησε το 1995 και αυτό από τη Wipeout Records βασικά και τα τρία δισκάκια τους έχουμε στήσει το δικό μας πάρτι εδώ περιμένουμε να πάει να σημάνει έξι ώρα να μιλήσουμε με το Μιχάλη πάμε να ακούσουμε Άλλο αγαπημένο κομμάτι, ε, το σπίτι με τα παράξενα, πάλι από το ίδιο άλμπουμ, ή πως όχι. Θα ακούσουμε το οργή μάλλον, να βάλουμε και από το τρίτο, και ό,τι χρόνο έχουμε θα παίξουμε. Οργή, ανόητε Έχθρες, το άλμπουμ 1993. Σας την ε, έσκασα. 6.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 τους ήχους του τρομερού κομματιού Πορσελίνα που έλαχε να είναι και το τελευταίο που μπήκε στο τελευταίο άλμπουμ των έρευο. Και όπως σας υποσχεθήκαμε και εμείς κρατάμε τις υποσχέσεις μας Στη τηλεφωνική μας γραμμή, στην τηλεφωνική γραμμή του Βλέπω για την ακρίβεια, ε, έχουμε το Μιχάλη Γαλαίο, κυθαρίστα, στιχουργό και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Έρευο. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Ε, ευχαριστούμε που αποδέχεστε την πρόσκληση να βγει στην εκπομπή της Ελληνόφωνη ανεξάρτητης κοινή. Και τέτοια ώρα κιόλα έτσι Ε, εντάξει είναι. Για εμάς που δουλεύουμε νύχτα τώρα είναι πρωί Σε λίγο θα πάω για δουλειά Οπότε <laughs> για μένα είναι το ξεκίνημα Ωραία Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ερωτησούλες ε, Λοιπόν, το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1989 yeah. Μέσα από τις τάχτες ενός άλλου σχήματος Με όνομα Ρέγβιεμ mm -hmm. Πώς βιώσατε εσείς εκείνη την περίοδο της Άνθησης, αν θέλεις, στο Ελληνόφωνου ουρό και τι πιστεύεις πως έπαιξε ρόλο στη μετέπειτα παρακμή του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταρχάς πρέπει να πω όλα τα ονόματα τώρα. δεν βεβαίως. Δεν ξεχάσουμε τα παιδιά τα άλλα έπειτα. Λοιπόν, οι τρεις που δημιουργήσαμε του δεν είμαι εγώ. Ο Λάμπρος ο Σφυρίς, στα πλήχτρα στη φωνή Σε όλη την κάλυψη, την ηχητική του γκρουπ, α πούμε, και σε κάθε παραγωγή και αδερφός μου, ο αδερφό μου Γιώργο Γαλιό, ήταν στον Πάσκο. Mm -hmm. Λοιπόν, στην πρώτη φάση έχουμε ντράμερ τον Διαμαντόπουλο τον Μάρκο, που είναι και στον πρώτο δίσκο. Μετά έχουμε τον Λεωνίδα τον Ντόκα, πάλι ντράμερ δηλαδή, αλλάζουμε και στο δεύτερο δίσκο. Και στην τρίτη φάση τον έρευο είναι ο Χάρι, ο Παπα πάλι στα τύπανα. Δηλαδή, αλλάζουμε ένα ντράμερ σε κάθε δίσκο, α το πούμε. Όλοι άλλοι ήμασταν πάντα ίδιοι. Λοιπόν, τώρα, κοίτα, αυτό που κάναμε εμείς τότε για να σταματάει λιγάκι όλο αυτός ο μύθος γύρω από τη σκηνή δηλαδή κάναμε ό,τι κάνανε όλοι τότε. Ακούγαμε μουσικούλες, γυρνούσαμε μαγαζιά, βλέπαμε live πίναμε και κάναμε ποτήρι παραπάνω, ερωτευόμασταν, μετά χτυπιόμασταν λοιπόν για κάποια στιγμή φτιάχνουμε αυτό το σχήμα που τοντίσαμε αυτό το αισιόδοξο όνομα έρευο. <laughs> και... Και φτιάξαμε αυτά όλα που μας απασχολήθησαν, τα αντίσαμε με δικου, δικές μας μουσικούλες. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Δεν ήταν κάτι φοβερό, απλά ήταν το παιχνίδι μας η Αυτό που μας γέμιζε δημιουργικά την καθημερινότητά μας. Δεν ήταν τίποτε άλλο. Ε, αυτά τα όμορφα που περιέγραψες πριν λίγο. <χ> <χ> δεν είναι όμορφα, είναι απλά αυτά που έπρεπε να κάνει ο κάθε τσιρικάς και ο κάθε νέος τέλος πάντων της εποχής. Πιστεύεις πως σήμερα έχουν χαθεί, έχει χαθεί αυτή η αγνότητα σε εισαγωγικά. Κοίτα η αγνότητα δεν το λέω, δεν είναι θέμα αγνότητας, δεν είναι θέμα ότι όλα αυτά που κάναμε τότε ήταν αγνά και τέλος πάντων όλα. Απλά είναι το φυσιολογικό πρέπει να κάνει ο κάθε νέος άνθρωπος που ψάχνεται, που απογοητεύεται, ενθουσιάζεται, ξαναενθουσιάζεται, ξαναπαγοητεύεται. Αυτό το πράγμα, αυτό που κάνουν όλοι οι νέοι θέλω να σου πω. Απλά εμείς εκείνη την εποχή σω επειδή ακούγαμε μουσικέ παραπάνω, μα ενδιέφερε αυτό. Ε, και, δεν, και να σου πω και κάτι προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι ήταν καμιά ιδιαίτερη στιγμή ακμή τη σκηνή η εποχή τότε. Πάντα υπήρχαν παιδιά που έφτιαχναν μουσικέ, σκοτεινά και υγρά υπόγεια. Απλά δεν έψαχναν κάποιοι επιτίδιοι να βγάλουν λεφτά από αυτό. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Ασχολιόντουσαν με άλλα πράγματα. Μπουζούκια, τσιφεντέλια. Mm -hmm. Εντάξει, είχαν άλλου δαλκάδε α πούμε. Και θα σου πω και για την παρακμή που υποτίθεται μου γράψε εδώ και στην ότι όταν λοιπόν αυτοί οι μάγκε ενδιαφέρθηκαν τελείωσε όλη η ιστορία. καταλαβες. Mm -hmm. Δεν κάνει αυτό που αγαπά και δεν ούτε με συμβόλαια ούτε με δικηγόρου. Κατάλαβε. Δεν είναι Είναι η πραγματική... αγνότητα που έχει Ναι, δεν είναι. Η πραγματική τέχνη δεν είναι lifestyle και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλα τα παιδιά. Όταν αυτό το πράγμα πήγε να γίνει α το πούμε τη μόδα, τότε τελείωσε και όλο αυτό το πράγμα και κατά βάθος εγώ το χαίρομαι δηλαδή γιατί εγώ πιστεύω ότι το ροκ πάντα πρέπει να κινείται σε άλλους χώρους έτσι. πιο υπόγειου, πιο σκοτεινού, πιο παρεΐστικούς και δεν έχει καμία σχέση με, με τίποτα ούτε με περίπτερα ούτε με περιοδικά ούτε τίποτα άλλο. Υπάρχουν διαμάντια πάντα όμως πρέπει τα παιδιά να ψάχουν να τα βρίσκουν. Σε όλες τις υπάρχουν. Group καλά Και γενικά σε όλε τι μορφέ τέχνη. Και παιδιά που ασχολούνται και το κάνουν με μεράκι. Απλά να ξέρουν δεν θα το βρούνε στα περίπτερα. Πρέπει να ψάξουν να τα βρούνε αλλού αυτά τα διαμάντια. Τα διαμάντια τα πραγματικά είναι βαθιά. <laughs> Κατάλαβε. Δεν είναι στα περίπτερα. Και κάπου να υποπτεύονται λίγο όταν του το πασάρουν τόσο εύκολα. Γι' αυτό και υπάρχει και η ελληνόφωνη εξάρτηση τη σκηνή. Πιστεύω ότι αυτό που προσπαθεί κάνει να βγάλει τα διαμαντάκια που δεν παίζονται από τα ραδιόφωνα που δεν έχουν αυτή την προβολή ναι, που ναι. θα έπρεπε. Ε, εντάξει, ναι. και εσύ βέβαια, κοίταξε να το κάνει με μέτρο αυτό το πράγμα, ούτε να το μεγαλοποιεί το πράγμα, ούτε φυσικά και να μην το αναφέρει. Απλά mm -hmm. σου λέω, δεν πρέπει να τα μεγαλοποιούμε αυτά τα πράγματα. Για μένα δηλαδή δεν είναι ωραίο ούτε να τα μεγαλοποιούμε, ούτε βέβαια μνημόνιο να κάνουμε. Πάντα οι εποχέ έχουν ενδιαφέροντα πράγματα. Και ο σκοπό είναι τα νέα παιδιά να παίρνουν μια αφορμή από εκεί, να φτιάχνουν τα πράγματα που πραγματικά του απασχολούν και του λέει μέσα ψυχή του. Όχι ό,τι είναι τη μόδα, καταλαβέ. Mm -hmm. Δηλαδή όταν αρχίσαν συγκροτήματα να αντιγράφουν τρύπες ή διάφανα κρίνα τότε ακριβώς τέλειωσε και όλη η σκηνή. Σταματήσαν να βγάζουν τον εαυτό τους, καταλαβες Πιστεύεις Α... πως επήλθε ο κορεσμός. Ε. Πιστεύεις πως ε, ήρθε ο κορεσμός μέσα από αυτή την επανάληψη. Ε, ναι, ναι, ναι, γιατί πάντα μπορούν να. ο καθένα έχει μια φωνή δικιά του που άμα την τύσσει με αυτό που πραγματικά τον απασχολεί, να μην κοιτάει να τον δίση με αυτό που έχει κάνει επιτυχία. Δηλαδή, όταν βγαίναμε εμεί ανέργο και παίζαμε live, δεν υπήρχαν ελληνόφωνα πολλά τότε. Ελάχιστα ήταν τα ελληνόφωνα. Μπορεί να ήταν μόνο κάτι πανκ συγκροτήματα, η γενιά του house, η στρε α πούμε. Αυτοί είχαν ελληνόφωνο στίχο. Δηλαδή, δε, μετά βγήκανε και, τα, και οι τρύπε και τα σπαθιάκια αυτά. Δηλαδή, μετά αρχίσαν να γίνονται γνωστοί, α πούμε. Ε, τότε, δηλαδή, εμεί παίζαμε όλο σε κάτι πάρτι, σε περιοδικά και στο αν σε διάφορα που γινόντουσαν και ήμασταν οι μόνοι ελληνόφωνοι, α πούμε, κάπου μα κοιτάγανε και περίεργα. Το κάναμε όμω. Θα μπορούσαμε να λέμε αγγλικά που λέει ο λόγο για να ταιριάζουμε με την όλη σκηνή. Ε, δεν το κάναμε. Κάναμε αυτό που, που εμεί αισθανόμασταν. Δηλαδή, εγώ που ελληνικά και έγραφα το στίχο, ε, λέω πρέπει να μιλάω ελληνικά. Γιατί θέλω να βγάλω το δικό μου προ τα έξω. Δεν με ενδιέφερε αν θα με αγαπούσανε. θα με αγαπούσαν τελικά. Όταν είναι τίμιο και ειλικρινέ, αγαπάει ο άλλο. Όταν είναι μίμηση, το καταλαβαίνει. Το παίρνει χαμπάρι ο άλλο. σου λέει: Όπα, τι έγινε. Κατάλαβε. Ήταν συνειδητή επιλογή, δηλαδή, ναι, η ναι, επιλογή. Ναι, βεβαίω, πάντα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, επειδή το, το στοιχοργικό κομμάτι ήταν συνήθω δική σου δουλειά. Ποιε ήταν οι πηγέ εμπνευσή σου, Υπήρχαν κομμάτια που περιέγραφαν κάποια προσωπική σου κατάσταση ή κάποιο άλλο μέλο τη μπάντα, Λοιπόν, κοίτα να δεις. Σε μια ελληνόφωνη μπάντα, πρέπει ο στίχο να έχει πάντα τον πρωταρχικό του το ρόλο. Συμφωνώ. Τα γκρουπ που έχουν ξεχωρίσει κατά καιρού ελληνόφωνα, το 90% το οφείλουν στο λόγο. Κατάλαβε, όχι απαραίτητα στο, στην τέλεια τεχνική του, γιατί ακριβώ το ελληνόφωνο γκρουπ άλλο ακούει τον Δεν είναι θέμα απεξήματο, λοιπόν, είναι θέμα λόγου στα ελληνό φοναγκρουπ. Λοιπόν, και γενικά ήταν δικέ μου εμπειρίες. Πολλές φορές όταν δεν είχα τρόπο να εκφραστώ με δικά μου λόγια, ας πούμε έπαιρνα μια φράση από τον Ρεμπό, τον Μποντλέρ και έτσι έπαιρνα και εγώ μπροστά, ξέρεις, έπαιρνα μια αφορμή από αυτού και πάνω σε δύο δικές του φράσεις άρχισα να κολλάω τα δικά μου και σιγά σιγά ξεδιπλωνότανε όλο αυτό το πράγμα τα οποία βέβαια, αυτά που έγραφα εγώ, τα είχαν όλοι μέσα τους. Απλά εγώ, εντάξει, πιο πολύ να φτιάχνω αυτές τις περίεργες ιστοριούλες. Μου άρεσε πιο πολύ άλλο που μου να το κάνει. Τον, τον έκφραζε όμως όλοι κάποια στιγμή, σε κάποια φράση, βρίσκανε κάτι από τον εαυτό τους, όλα τα παιδιά τη μπάντας δηλαδή. Mm -hmm. Βέβαια αυτό γινόταν πάντα σε συνεργασία με τον Λάμπρο, γιατί αυτό θα μετέφερε στον κόσμο Που μας άκουγε και έπρεπε ο λόγος να φτιάχνε έτσι ώστε να τον βοηθά και το Λάμπρο να το εκφράσει αυτό. Κατάλαβε σαν να είναι και δικό του. Δηλαδή έβαζε και ο Λάμπρο στο χέρι του, πάντα διόρθωνε πράγματα. Γιατί αυτό ακριβώς θα τα μετέφερε στον κόσμο και πρέπει να του βγαίνουν τα λόγια. Και έτσι γινόταν πάντα σε συνεργασία με το Λάμπρο ειδικά δηλαδή. Πολύ ωραία. Ε, θέλω να αρτήσω... Για ναι, έχω ας. κάνει προετοιμασία γι' αυτό. Ναι. <laughs> <laughs> Δεν άκουσα το πρώτο ημίωρη της εκπομπής, καθόμουνα και κοίταγα λίγο τις ερωτησούλες. Και... και έπαιξα και λίγο dark wave. Ε, ναι, ναι, ναι το, το έχασα λίγο και παίρναγε η ώρα μετά. Πολύ φίλοι. Ε, ρωτούν για το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε πριν, το Πορσελίνα, που είναι σε στίχους του Βαγγέλη Ιγουμενίδη, ο οποίο μα ακούει αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης ακούει. Εγώ προσωπικά νομίζω δεν τον έχω γνωρίσει. Το Βαγγέλη ο με ο... το Λάμπρο πρέπει να κάνανε παρέα. Ναι, και αν, ναι, ναι. δεν ξέρω αν θέλει να πάρει τηλέφωνο να πει όλη αυτή την ιστορία. Γενικώ. Πάντω το κομμάτι, εγώ το άκουσα έτοιμο από το Λάμπρο. Να σου πω πώ έχει γίνει η ιστορία και μπήκε δηλαδή στο τελευταίο δίσκο. Ναι, για πες, γιατί ο κόσμο ενδιαφέρει να μάθει. Εντάξει, θα πω αυτό που που θέλω εγώ να πω εντάξει <laughs> λοιπόν το κάποια στιγμή ο Λάμπρος τα είχε αυτά τα κομμάτια 2-3 είναι και άλλα δεν ξέρω πρέπει να τα έχει ακούσει κάποια στιγμή mm -hmm. κάποια άλλα που σου είχα στείλει τότε με ένα μια ιστορία που έχει φτιάξει ο Λάμπρος mm -hmm. λοιπόν και καθώς τα ακούμε Εγώ κολλάω σε αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσαν και τα άλλα. Αλλά κολλάω σε αυτό το κομμάτι γιατί ήταν τελείω έξω από το κλίμα των έρευνων. Καταρχά, μου άρεσε πάρα πολύ όλο το, το σκεπτικό πώ το έχει φτιάξει ο Λάμπρος. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που έλεγε βέβαια μέσα, εννοείται. Και. Εντάξει, Α, αναφέρεσαι στο μουσικό κομμάτι περισσότερο. Και στο μουσικό Α. και σε αυτά που λέγονται. Ναι. Ο τρόπο που λέγονται, ο τρόπο που είναι φτιαγμένα να λέγονται και πώ τα έχει περάσει ο Λάμπρο μέσα, για μένα ήταν αποκάλυψε όταν το άκουσα. Και του λέω, Λάμπρο. Ε, Να το βάλουμε αυτό το κομμάτι οπωσδήποτε. Δηλαδή α μην κολλάει θα μπει τελευταίο σαν να κλείνει τον τελευταίο δύσκολο τον έρευος, γιατί Και σίγουρα το συμφώνησε κάποια στιγμή και ο Λάμπρος γιατί είναι έξω από το συνηθισμένο ύφο τον έρευο. Mm -hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι η είχαν και κανένα συγκεκριμένο ύφο. Μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλαμε. Ότι νομίζαμε ότι μα άρεσε και θα πέρναγε. Και έτσι έγινε όλο αυτό που έγινε και μπήκε το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωραία, δεν θα σε πιεσώ <laughs> παραπάνω, κα ναι. καταλαβαίνω. Ε, θέλω να ρωτήσω ότι... Ε, και καλά έγινε ναι. και μπήκε και νομίζω τελικά καμιά φορά η ιστορία γράφεται και τυχαία. <laughs> Ας πάμε παρακάτω. Αυτός ο σκοτεινός ψυχοδελικός, dark wave ήχος που παίζατε, είχε απήχηση στον κόσμο ή σα άκουγαν με κάποιους ενδιασμούς. Ποιες ήταν οι αντιδράσει του κοινού στα live σας? Κοίτα, όσοι έρχονταν... Εγώ πιστεύω ότι μα αγαπούσαν γενικώ. Δηλαδή, εκτιμούσαν αυτό που παίζαμε. Γενικά, δεν άκουγα κραξίματα και τέτοια, που σε άλλα γκρουπ κατά καιρού μπορεί να τα άκουγα. Βέβαια, εντάξει, παίζαμε πράγματα που δεν του έφτιαχνε και πολύ τη διάθεση. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι στο σπίτι του με δύο φίλου, α πούμε, και πίνοντας κάτι, θα αντάκουγαν καλύτερα τα κομμάτια, θα τα ευχαριστήτουσαν πιο πολύ. Yeah. Στο live ήθελαν έχω ξαναπεί, ήθελαν πιο ξεσσαλονικιώτικα απούσματα, mm. καταλαβαίνει. Δεν τα προσαρμόζατε εσείς στο live, <laughs> πιο, πιο γκαζιάρηκα. <laughs> έτσι ακριβώ. Και όπω έχω γράψει, τι γιορτέ μα πάντα του τύχαινε στου και δεν περνούσαν για το κερασματάκι. <laughs> Κατάλαβε τι να κάνουμε. <laughs> ε, ήταν σχετικά μοναχική η πορεία. Ε, εντάξει, δεν υπήρχε το διαδίκτυο τότε βέβαια. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Σίγουρα αν υπήρχε μπορεί να, να ήταν κι αλλιώ η εξέλιξη. Δεν ξέρω. Mm. Ναι. Ε, ήταν συνειδητή αυτή η επιλογή σας να κρατήσετε χαμηλό προφίλ σας συγκρότημα ή δεν σας δόθηκαν οι ευκαιρίες να προβάλετε τη μουσική σας όσο θα, όσο θα θέλατε. Κοιτάξτε, όταν κάναμε live όσα κάναμε, εντάξει, θα θέλαμε να μα άκουγε περισσότερο κόσμο, δηλαδή να ήταν περισσότερο κόσμο. Δηλαδή στα live που φτιάχναμε μόνοι μα, δεν ήταν πολύ ο κόσμο. Βέβαια υπήρχε μια κατάνιξη, γενικώ μα ακούγανε και αυτά, δεν εφεύγαν εύκολα. Αλλά ναι, σε κάτι πάρτι με άλλα group και όλα αυτά, εντάξει, είχαμε τον κόσμο, παίρναμε και εμεί αυτό το μεζεδάκι, α το πούμε, ότι μα βλέπαν πιο πολύ. Ε, βέβαια, δεν το ψάχναμε κι ιδιαίτερα, να σου την αλήθεια, με τα live. Εγώ πιο πολύ το δημιουργικό μέρο να φτιάχνουμε κυρίως τους δίσκους και μετά μας έπιανε σαν ένα πράγμα να τα έχουμε δώσει όλα ξέρουμε στη δημιουργία του δίσκου, να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και μετά, δεν ξέρεις, δεν ψάχναμε ιδιαίτερα το live δεν ξέρω γιατί γινόταν, ήσουν να ήταν και συγκυρίες ξέρω εγώ, ίσως την κατάλληλη στιγμή να μην ήμασταν στο κατάλληλο μέρος, δεν ξέρω Δεν ήμασταν και πολύ των δημοσίων σχέσεων, κατάλαβε. Ήσασταν πάντα περισσότερο τη πρόοδο και του πειραματισμού. Ναι, ναι, ναι. Ψάχναμε αυτό το πράγμα. Ψάχναμε και πολλέ φορέ σου λέω καταργούσαμε κομμάτια που μπορεί να ήταν και πολύ πιο πια σάρικα. Δηλαδή, αν τα έλεγε ένα άλλο γκρουπ, να έκανε μεγάλη επιτυχία. Και τα καταργούσαμε απλά και μόνο γιατί θυμίζανε κάτι από επιτυχία. Το έχουμε κάνει και αυτό το λέω ειλικριν... με, με κάθε ειλικρίνεια δηλαδή. Έχουμε καταργήσει κομμάτια που θα ήταν πολύ πιο εύπευστα για τον κόσμο. Τα έχουμε εντελώ εξαφανίσει. Με όλα αυτά τα θετικά σχόλια που παίρνει στο διαδίκτυο, που βλέπει στο YouTube, σε Facebook, που έχουν ανέβει πολλά κομμάτια σα, πιστεύει πως έχει δικαιωθεί. Εμεί μόνο ναι. ένα έχουμε βάλει, να σου πω την αλήθεια, όλα τα άλλα και. Εντάξει. Α, από και... φίλου που ανεβάζουν. Ναι, ναι. Πιστεύει πω δικαιώθηκε η μπάντα μετά από τόσα χρόνια, Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα. Δεν είναι θέμα δικαίωση, Μωρέ. Δεν είναι θέμα δικαίωση. Εγώ αισθάνθηκα όμορφα που πήγα πρόσφατα σε ένα ελευθεριακό στέκι, α πούμε, εδώ πέρα στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, στην Πικροδάφνη, το λέω κιόλα όσοι το ακούνε. Ναι, ναι. Και ήρθε μια μπάντα και έπαιξε ένα κομμάτι των έργων, στο πάρτι συγκεκριμένα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό με συγκίνησε, ρε παιδί μου. Ήτανε... Δεν ξέρω, αυτό μου άρεσε. Αυτό, αυτό ήθελα εγώ να γίνει. Ήθελα να, να, να αγγίζει τα κομμάτια κάποιου και να τα παίζουν μετά. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρει και ένα στα κομμάτια να τα βάλει στο δίσκο του, καταλαβαίνει. Mm -hmm. Αν μου πει ένα, θέλω να βάλουμε το κομμάτι σα στο δίσκο, θα του πει Βάλ τα όλα. Φτάνει να... να μου αρέσει βέβαια τώρα να υπάρχει μια αισθητική κοντά μου, α Μόνο είναι αυτό. Σίγουρο. Δηλαδή δεν είναι. είναι. Από τη στιγμή που mm -hmm. τα βγάλαμε για μα έχει τελειώσει το πράγμα εκεί. Κατάλαβε. Δεν... δεν είναι θέμα δικαίωση. Δεν, δεν χρειάζεται δηλαδή. Τι, για ποιο λόγο. Να δικαιωθούμε από τι δηλαδή. Δεν ξέρω. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι ήταν οι λόγοι διάλυση του γκρουπ και αν υπάρχει στο, πί στο πίσω μέρο του μυαλού σα, γιατί από ό,τι μου έχει πει ότι έχει ακόμα επαφέ με τον Λάμπρο. Ε, βέβαια, πάντα. Η ιδέα μια επανένωση ή έστω μια ζωντανή εμφάνιση για όλου όσου δεν σα πρόλαβαν. Θα σε παρακαλούσα και εγώ μια ζωντανή εμφάνιση. Λοιπόν, καλά, καλά. Καταρχά, α πω δεν μ' αρέσει η διάλυση. Γιατί. Δεν τα σπάσαμε καταρχά ταξί μα, δεν έγινε καμιά διάλυση. Έτσι. Mm. Και ακόμα mm. τα λέμε όπω ξέρει, όποτε μπορώ με τον Λάμπρο και με τον αδελφό μου και γενικά. Και με τον Χάρη τον το παπα Βασιλίου, τον Τράμερ. Γενικά όποτε μπορούμε, βλέπόμαστε τα λέμε. Και ο Λάμπρος λέει βέβαια βράδυ, και εγώ βράδυ είναι δύσκολο να βρισκόμαστε, αλλά γενικά τα λέμε. Ο Λάμπρος φαντάζομαι μου έχει φτιάξει τα κομπιούτερ, α πούμε, για να παίζω τι μουσικούλε μου και όλα αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. α, η, η, η αλήθεια είναι ότι. Δεν είναι μετά από τόσα χρόνια δεσμού. Το μόνο που μένει είναι ένα καλό γάμο. Και με του γάμου δεν τα πάμε καλά. Ούτε εγώ ούτε ο Λάμπρος αυτό, αυτό είναι σίγουρο. Οπότε, μάλλον έπρεπε να σταματήσουν οι έρευνε. Και, και για μένα, μετά την Πορσελίνα, έπρεπε να σταματήσουν οι έρευνε. Ήτανε το τέλος όπως έπρεπε να είναι του γκρουπ. Κομμάτια κυκλοφόρητα δεν υπάρχουν. Γιατί κάτι μου είπε ότι παίζατε σε αυτά. Έχουμε άλλη. πάντα κάνει κάποια πράγματα και μάλιστα κάποιε ιδέε αυτή τη στιγμή που μπορεί να παίζαμε με τι μαύρε κομμωδίε. Κανα-δύο πράγματα είχαν ξεκινήσει από τότε. Ναι, υπάρχουν, αλλά α, δεν υπάρχει λόγω. Κάποια στιγμή το συζητούσαμε το Λάμπρο, πριν σου στείλω αυτά που σου έχω στείλει που γράψαμε. Ναι, ναι. Και μου, λέω, μου λέγανε για επανένωση. Ναι, μου λέει θα μπορούσαμε να κάνουμε μια επανένωση, αλλά όχι σαν μουσικό σχήμα. Να πούμε σαν έρευνο ζωγράφοι, α πούμε, και να βγούμε και να ζωγραφίσουμε, σαν έρευνο κάτι άλλο. Αλλά όχι για να βγούμε να παίξουμε λάθο. Δεν υπάρχει ρεσιλόγο. Δηλαδή, αυτά να σου πω την αλήθεια δεν μ' αρέσουν. Για ποιο λόγο δηλαδή να ενωθούμε και να παίξουμε πάλι. Για πα, εσύ, γιατί δηλαδή θα, θα χαιρώσουν και δεν μα έχει δει ποτέ. Ακριβώ. Είναι αναμνηστικό live αυτό. Μπορεί, όποια στιγμή θέλει, να έρθει εδώ σπίτι, να ακούσουμε μουσική, να βγούμε έξω, να σου βάλω και τα τραγούδια, να σου δώσω ό,τι ενθύμια έχω από εκείνη την εποχή. Γιατί εγώ τα χαρίζω, ό,τι έχω γενικώ, oh. σε παιδιά που του ενδιαφέρει και να περάσουμε μια χαρά καλά. Το να. Κοίταξε να δει, είναι... φοβάμαι ότι αν το κάναμε αυτό πράγμα ποτέ. Ενώ να παίξουμε live σε κόσμο. τώρα να μαζευόμαστε σαν έργο και να παίζουμε μια κιθάρα δύο πράγματα μπορεί και να γίνει. Δεν είναι αυτό. Το θέμα έτσι σε ένα σπίτι. Σε ένα... Και με αυτό συμβιβάζομαι. Να σου πω κάτι. <laughs> αυτό το κάνουν και οι Pixlux, αυτό το oh. κάνουν και οι last Drive, αυτό το κάνουν και. Εμεί δεν ήμασταν ποτέ ρε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μη, μη με βάζει να λέω πράγματα τα οποία θα φανούν πολύ ότι βγάζω κακίε και τέτοια. Δεν είναι θέμα κακία. Oh, δεν είναι θέμα Άλλοι κακίες. είναι επάγγελμα. Εμεί δεν το είχαμε επάγγελμα έτσι κι αλλιώ ποτέ. Καταλαβέ. Μόνο αν το κάνει επάγγελμα το κάνει αυτό πράγμα. Δε... Εμεί ποτέ δεν ζούσαμε από του έρευου. Δεν μα ενδιαφέρον το θέμα δηλαδή. Γι' αυτό και καθόμαστε και τρόμ όλη τη νύχτα ας πούμε, για να μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα το χόμπι μα. Μόνο τότε είσαι δημιουργικό. Δηλαδή, όταν το χόμπι γίνει επάγγελμα, άστα παράτα δεν είναι. Έτσι. Τώρα το θέμα σου λέω συνένοι εγώ θέλω να ακούσω καινούρια παιδιά, αν θέλουν να πάρουν να παίζουν δύο τραγούδια τρία τον έργο και να αντακούω αν τα λέγαν σήμερα κάποια παιδιά σημερινά. Αυτό έμενα θα με κάνει Τον έρευο και ο δικά τους βέβαια, αλλά θέλω να σου πω Για μένα ζωντανοί μένουν έτσι οι έρευος, Αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να μένουν ζωντανοί Πάντως δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο και οι έρεβος και όλοι σαν τους έρεβος ήμασταν παιδιά που ήταν το παιχνίδι μας αυτό τότε Έτσι, έτσι ζούσαμε, έτσι ήταν ο χώρο μας, ο κύκλος μας Αυτό που μας ευχαριστούσε Μην νομίσου ότι ήταν τίποτα εντυπωσιακό Εγώ κοιτάω να ρίξω αυτά τα πράγματα. Γιατί το συζητούσα και προηγουμένω με ένα φίλο ότι πολλοί άνθρωποι το εκμεταλλευτήκαν αυτό το πράγμα. Παίρνανε το δίσκο των έργων και το πουλάγανε 50.000, α πούμε, το δινήλιο σε δραχμές τότε. Έχω ακούσει κάτι εξωφρενικά ποσά. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά από αυτό το πράγμα. Γιατί εσύ μπορεί να έχει ένα ψώνιο με την καλή έννοια να βρει ένα δισκάκι παλιό, α πούμε, τον έργων ή τον στρε ή οποιονδήποτε άλλον, και να πάει ο άλλο να τα παίρνει τα λεφτά. Εγώ σου λέω τα χάρισα ότι είχα. Καταλαβαίνει. Δηλαδή, και αυτό αυτός. δεν θέλω να δίνουμε αξία τόσο πολύ, γιατί αυτή η αξία του χαλάει του ανθρώπου. Την αξία, πίστεψέ με, δεν την, την έχει, εκμεταλλεύονται. Την εκμεταλλεύονται, αλλιώ, κάποιοι άνθρωποι, όχι εσύ αγόρι. Εσύ προσπαθεί εσύ... να την αξία σα την έχει δώσει ο κόσμο, όμω. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο κόσμο σα έχει αναδείξει σαν μία από τι πιο ιστορικέ και... μπάντε και... του κόσμου. Και ωραίο στο... είναι αυτό, και, και μ' αρέσει που γίνεται, και που το βλέπω δηλαδή τώρα, το ακούω τέλο πάντων και όλα αυτά. Αλλά δεν θέλω να μου δίνουν αξία παραπάνω, νομίζω ότι δεν έχουμε, όχι εμένα, του γκρουπ γενικώ. Είναι απλά κάναμε αυτό που, μα, που αγαπάγαμε. Τίποτα. Άμα κάνει αυτό που αγαπάς, είναι το αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να σου δώσει καμία αξία ο άλλο. Κάνει αυτό που αγαπά, είναι ο λόγο για να υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, αν σου λέει ο άλλο είσαι άξιο άνθρωπο γιατί κάνει το αυτονόητο, ε, τι να πω από εκεί πέρα. Σημαίνει ότι ο κόσμο πλέον. Δεν έχει χάσει και το απλό νόημα της ζωής. Δηλαδή αυτό που τον κάνει ελάχιστα ευτυχισμένο κάποιες στιγμές. Ήταν οι μικρές μας ευτυχισμένες στιγμές. Αυτό δεν ψάχνουν όλοι να βρουν στη ζωή τους. Δηλαδή είναι... Το θέμα είναι ότι μπαίνει μέτρο σύγκριση του τότε με το τώρα. Γι' αυτό κάποιοι αναπολούν όπως και εγώ τις παλιές στιγμές που δεν μπορούσαμε να ζήσω όλες. Γιατί... Ετάξει, δεν ήταν όλοι αγνοί και τότε όπω το είπα. Πάντα υπήρχαν οι καλοί και οι κακοί σε μια φάση. Οι άνθρωποι που κοιτούσαν να εκμεταλλευτούν και οι άνθρωποι που το κάνανε με την ψυχή του. Αυτό υπάρχει πάντα. Ε, πιστεύω ότι οι ειλικρινεί προσπάθειες μείνανε και οι ειλικρινεί προσπάθειε θα μένουν για πάντα. Χωρί αυτό βέβαια σου εξηγώ πάλι να είναι απαραίτητο γιατί εμένα μου αρέσει να δημιουργούνται πάντα καινούρια πράγματα. Και εγώ ας πούμε τώρα που είμαι 47 χρονών θα ήθελα να βλέπω παιδιά 20 χρονών. Να φτιάχνουν έτσι πράγματα που, όσο και αν φαίνονται στην αρχή περίεργα στο αυτή, στην πορεία θα δείξουν ότι αυτό είναι που αισθάνονται αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Και θα φανεί μετά από λίγα χρόνια. Αυτοί έτσι αισθανόντουσαν τότε και φτιάχναν αυτό το πράγμα. Έτσι αισθανόμουν εγώ τότε σαν Μιχάλη και έγραφα αυτά που έγραφα. Τώρα μπορεί να έγραφα διαφορετικά πράγματα γιατί υπάρχει μια εμπειρία 20-25 χρόνων, άλλη εμπειρία ζωή, και να τα έγραφα λίγο διαφορετικά, όπω γράφω στι κομμοδίε κάποια διαφορετικά πράγματα. Μέσα στο ίδιο ύφος, αλλά ανάλογα με την κατάσταση που είμαι τώρα. Το θέμα είναι να, τα... να βγαίνουν και να τα λένε και να μην προσπαθούν να μιμηθούν. α βγουν όσο ακατέργαστα είναι και άτεχνα και οτιδήποτε άλλο. Μην σκέφτονται αυτό το πράγμα. Μην κοιτάνε τι μάρκα κιθάρα έχουν, ούτε τι πετάλια έχουν, ούτε αν έχουν καλά μικρόφωνα. Α παίζουν και χωρίς μικρόφωνα. <χω> να βγαίνουν να τα λένε. Αυτό εγώ έχω να λέω πάντα. Ε, εγώ να ξέρει κρατάω την ε, ανοιχτή πρόσκληση και όταν έρθω Αθήνα θα βαράω κουδούνια ε, Βέβαια, <laughs> τι αλλή μόνο και όχι μόνο εσύ και όποιο θέλει Ωραία. Εγώ σου λέω δεν είμαι πλέον είμαι, είμαι γενικά με τον κόσμο δεν έχω τέτοια προβλήματα εντάξει, ε, εντάξει δεν έχω και τσες, παρέες γενικά να μπαινωγένουν στο σπίτι <laughs> αλλά πάντα όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι έτσι που έχουμε να πούμε κάτι γουστάρω να κάτσω μαζί και να τα λέμε και να... Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, ναι. Τελευταία ερωτησούλα, mm. να σε απαλλάξω. Όχι ρε, μου αρέσει <laughs> να τα λέμε. Ωραία, mm. χαίρομαι. Και ελπίζω να αρέσει και σε αυτού που τα ακούνε βέβαια. <laughs> Φυσικά. Να τους κρατάμε τον <laughs> χρόνο. Πώς προέκυψε η συνεργασία σου με τους Lost Bodies mm. και τι ακριβώς είναι το project που έχεις τώρα, οι Μαύρος Πομμωδίες. Κοιτάμε τους Lost Bodies και επίερευος ακόμα. Δεν ξέρω αν το έχει αυτό, ένα 45 μικρό. Το, το φραγμέντα της συλλογή Ναι που ήταν ενό bodies, πετούνια, pigs, σάρκα ε. Δεν την έχω γιατί τη μοσχοπουλάνες Ε το... hey, είδες αυτά που σου λέω Άμα ναι. βρω θα σου δώσω Γιατί εγώ το δικό μου κάπου το έχω δώσει Πρέπει να βρω άλλο ένα κάτω κάποιο από κάποιον φίλο Γιατί το περιοδικό το έβγαζε πολύ κοινός φίλος Και να υπάρχει και θα στο φέρω ευχαρίστω. Ξέρω και από ότι την έχεις δώσει αυτή την κόπια. <laughs> ξέρω και από ότι την έχει δώσει, λέει, αυτή την κόπια. Σε μια καλή φίλη. <laughs> Καλά, είναι αυτό, κορίτσι. <laughs> ναι, μια χαρά. <laughs> μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό σου εξηγώ ότι σε κάποιου ανθρώπου που ξέρω ότι αγαπούσαν αυτά τα πράγματα, πραγματικά δηλαδή, του θα δώσα μου την ψυχή, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρω ότι σε αυτού είναι πολύ πιο χρήσιμα. Εγώ κάπου θα τα καταχώνιαζα. Δεν είμαι, <laughs> δεν κρεμάω στου τοίχου πράγματα. Mm -hmm. Τέλο πάνω, να είναι καλά όλοι αυτοί οι φίλοι όπου και να βρίσκονται. Λοιπόν, τώρα με τους lost bodies είχαμε κάνει πρώτα καταρχάς αυτό, εκεί ψιλογνωριστήκαμε, δεν θυμάμαι τώρα τι χρονιά ήταν αυτό. Mm -hmm. Εν μετά, εγώ με το λάμπρο είχαμε φτιάξει στο γενετικά καθαρή των lost bodies, ένα δισκάκι, ένα από τα πολλά που έχουν βγάλει, είχαμε φτιάξει δύο κομμάτια, το αιώνιες πληγές mm -hmm. και το κλέ. Σε μια ερευστή εκτέλεση. Έπαιζα εγώ τι κιτάρε και ο λαμπρό όλα τα άλλα. Και να ξέρει μετά τη συνέντευξη ακούσουμε το αιώνι πληγέ. <laughs> ναι, αυτό λέω. Το αιώνι πληγέ, ναι, παίζω εγώ τι κιτάρε και τραγουδάει ο Αντώνη νομίζω είναι, <laughs> Και γενικά κάναμε από τότε μια παρέα με το θάνατο με τον τραγουδιστή. Και παίζανε χωρί μπάσο γενικά τον πρώτο καιρό ο Ιλο Μπόντι. Γενικά, δε, όχι μόνο χωρί μπάσο, ήταν. <laughs> λοιπόν, κάποια στιγμή σε κάποιο λάι του λέω ρε, η α με τον μπάσο και όλα αυτά. Και πιστεύω, του λέω θα έδαινε ένα, την πάντα γενικά ένα μπάσο. Και κάποια στιγμή μου λέει ο ίδιο να έπαιζα εγώ. Εγώ δεν θα ξαναπιάσει μπάσω στα χέρια μου. Απλά πήρα τον μπάσω του αδερφού μου, α πούμε, και εκεί που έπαιζα κιθάρα. Λέω, θα βάλω εγώ ένα μπάσω με ένα δικό μου τρόπο, βέβαια. Έπαιξα επάνω. Πιστεύω ότι έδεσε γενικά με, του, με την πρώτη φάση αυτή των bodies που άρχισαν να κάνουν πολλά live, δηλαδή σαν μπάντα πλέον και όχι σαν τουέτο που βγαίνανε ως συνήθω. Mm -hmm. Και κάποια στιγμή ήρθε και ο Χάρης ο ντράμερο τελευταίο από του έρευου, ο Παπα Βασιλείου. Και Ήρθε και αυτός μετά από κάνα δύο χρόνια στο Λος Μπόντις και αυτό και αυτός. οπότε Οπότε φτιάξαμε μπάσο τύμπανα από δύο μέλη πριν τον έρευο, πρώην μέλη τον έρευος φτιάξαμε ας, με το ρυθμ έξιων το Λος Μπότης, γιατί η πρώτη φάση αυτή ήταν. από το 2 μέχρι το 8 νομίζω ήμουνα με Λος Μπόντις. Ήταν ωραία, πέρασα καλά 6 χρόνια Όσο κάθισα δηλαδή. Με ρωτά γιατί δεν έφυγα έτσι, Γιατί όπω πάντα τα πάω καλά με του γάμου. Είναι πολύ καλό σαν φίλο, όχι σαν εραστή. Θα <laughs> <laughs> το ξέρει. Και 7 χρόνια σχέση όμω δεν είναι και λίγα, έτσι. <laughs> ναι, με αυτό σου λέω. Μετά σου λέω συνήθω γίνεται γάμο μετά από τέτοια σχέση. Οπότε επειδή δεν τα πάω καλά με του γάμου. Λέω εντάξει, καλύτερα φίλοι. Αν μπορούμε, αν μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Τέλο πάντων. Α <laughs> πω τώρα και για του κομμόνε. <laughs> Οπότε είπε να τα βρει με τον εαυτό σου. Και έφτιαξε τι μαύρε κομμωδίε. Ναι, ήδη το είχα να το δουλεύω αυτό με τι μαύρε κομμωδίε. Και βέβαια οι μαύρε κομμωδίε δεν ξεκινήσανε σαν γκρουπ ακριβώ. Ήταν η σχέση με εμένα, με του ποιητέ και με όλα αυτά τα πράγματα. Άρχισα λιγάκι να ασχολούμαι εδώ και με τα κομπιουτερικά, δηλαδή να φτιάχνω μόνο μουσικέ σπίτι, γιατί δεν είχα πλέον μουσικού. Έπαιζα εγώ όλα τα πράγματα ή έπερνα λούπε ή τέτοια πράγματα. Λέει το μουσικό μέρος των κομμωδιών είναι αυτό. Είναι λούπε, είναι πράγματα που έχω παίξει εγώ, τα έχω ηχογραφήσει όλες οι μουσικές δηλαδή υπό την επίβλεψή μου. Παίρνω πάλι στίχους δικούς μου ή αποποιητέ, ποιητές, καζαντζάκης, μποντλέρ, ρεμπό, ό,τι θέλεις τέλο πάντων. Ε, έχει ξεκινήσει η φάση σαν μια απαγγελία ας πούμε αυτό το στίχο με μια συνοδεία μουσική και μια συνεχή ροή πίσω. Mm -hmm. Τώρα αρχίζει και παίζεται πολύ αυτό το πράγμα γενικό Δεν ξέρω, στην επαρχία εδώ στην Αθήνα πάντως παίζεται αρκετά Και άρχισαν να φτιάχνουν αυτά τα πράγματα ε, Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε και ένα live εδώ στο Νοσότρο στα Εξάρχεια Αυτό θα σε ρωτούσα, mm. πώς το υποστηρίζεις αυτό Έχεις μουσικούς, πώς το υποστηρίζει, ελάχιστος Κοίτα, live? στο live αυτό βγαίνω εγώ με μια κοπέλα Η οποία η Εμιλία Ηράπτη Η οποία γενικά και τραγουδάει και τα... Και κάνει και την πρόζα σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι σαν μουσικό-θεατρικό, τέτοια παράσταση, α πούμε. Εγώ είμαι με το λάπτοπ γενικά που έχω προηχογραφημένα και παίζω και καμιά κιθάρα, βέβαια. Να σε πληροφορήσω. Α πω και κάτι τώρα για σένα. Ναι, ότι αυτό δεν θα συνεχίσει για πολύ ακόμα. Δηλαδή, άντε να κάνω δύο φορέ live αυτή την παραστασούλα, α πούμε, που τη λέω, να ονομάζω φταίω εγώ. Δηλαδή, άντε να τη δείξω άλλε δύο φορέ, mm -hmm. δύο ή τρει, δεν ξέρω, και μετά θα γίνει γκρούπι μαύρε κομμωδίε. Ε, ναι, οι μαύρες χωμωδίες θα γίνει μουσικό γκρουπ ελληνόφωνο το οποίο θα κινείται πάνω σε αυτά τα μονοπάτια αλλά δεν θα έχει μέσα λάπτοπ και τέτοια έτσι. θα είναι ήδη είμαι στην αναζήτηση ατόμων και γενικά είμαι σε καλό δρόμο θέλω να βάλω και νέα παιδιά μέσα γιατί θέλω οπωσδήποτε να υπάρχει το Το πνεύμα από τα νέα παιδιά και η διάθεση αυτή. Α, και να σου πω και κάτι άλλο για το, το άλλο συγκρότημα που έλεγε ότι παίζω, το Flower Train που λες. Α, ναι. Υπάρχει ένα άλλο Μιχάλης Γαλλέος, ο οποίος εντελώς ή θα είναι ο επόμενο κιθαρίστας των Κομμωδιών. Α, Τον έχω βρει τυχαία εκεί που δουλεύω, έχει το ίδιο όνομα, το ίδιο επώνυμο, είναι κιθαρίστας. Είμαστε προφανώς συγγενείς, είμαστε από Σαντορίνικοι δύο, αλλά δεν το ξέρα. <σύμπωση> και έχει γίνει <σύμπωση> με αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον ήξερα σαν Μιχάλη κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι έχουμε και το ίδιο όνομα που είναι πολύ σπάνιο ας πούμε Και ο οποίο παίζει και αυτό μουσική, μου μοιάζει λίγο σε νεότερη ηλικία. <laughs> <laughs> Όπω ήμουν εγώ λιγάκι, αυτό δεν είναι εντάξει πιο όμορφο από μένα. <laughs> και τελικά, ναι, και θα συνεργαστούμε και ήδη με τον Μιχάλη, αυτόν τον Μιχάλη τώρα τέλο πάντων, δεν ξέρω πώ ονομαζόμαστε. <laughs> ε, θα έχουμε ξεκινήσει και κιθαριστικά αρχίζουμε λίγο τα κομμάτια των κομμωδιών και τα κάνουμε πιο. Ε, για να πεχτούν από μια μπάντα δηλαδή. Και ε, ε, είμαι στην αναζήτηση για μερικά άτομα ακόμα. Δηλαδή, σίγουρα πλήχτρα μπάσω τίμπανα και δύο κιθάρες Μάλλον θα παίζω κυθάρα πλέον εδώ, για να δίνω αυτό το ύφο. Ναι, μου έχει λείψει λιγάκι το live και νομίζω ότι αυτό λείπει και αυτή τη στιγμή από τη σκηνή. Ε, ναι, κοίτα, οι κομμωδίε είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα μουσικό γκρουπ. Μπορεί να δίνω μουσικά, μια θεατρική παράσταση. Κατάλαβε. <χω> είναι ένα όχημα πάνω στο οποίο εγώ κινούμαι και το έχω ονομάσει Μαύρε Κομμωδίε. Ελπίζω να γίνει πάντα και ίσω. Δώσω μια απάντηση σε κάποια πράγματα. Mm. Θα παίζω και λίγο έρευγο. Τώρα που το έθιξε αυτό, στο, στο λάμπορ θα γίνει πρόταση. Ε, σίγουρα σε ένα live, αν έρθει και Γουστάρη να πει ένα κομμάτι, θα το πει. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Ε, βέβαια, εντάξει, κομμοδίε θα παίρνουν τα δικά του, αλλά υποτίθεται ότι πάντα θα υπάρχει χώρο για ένα κομμάτι των έρευνων στι κομμοδίε. Χωρί αυτό όμω να σημαίνει ότι έτσι και έρθει κανένα και φωνάζει από κάτω. Εγώ θα φωνάζω. <laughs> <laughs> δεν θα παίξω τίποτα. <laughs> θα το κάνω εγώ την ώρα που πρέπει. Την ώρα που το αισθάνομαι. <laughs> Όχι ρε, εντάξει, εντάξει, δεν είναι. <laughs> Σου λέω, μακάρι να περνάγαν όλοι όσο καιρό δηλαδή κρατήσαν οι έργοες, μακάρι και τα άλλα γκρουπ να, να είναι έτσι ακριβώς και να, να, να χωρίζουν έτσι. Εντάξει, υπάρχει μια πικρία όταν το τελειώνεις, αλλά είναι καλύτερα. Το λέω, είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα για, είναι σας, καλύτερα. για μας που δεν το έχουμε ζήσει, πίστεψε μου ότι θα ήθελα ναι. Έστω ένα live να πω ρε, παιδί μου ότι έζησα, Το έζησα κι αυτό Κοίταξε ε... Δύσκολο. σε μαγαζί και τέτοια αποκλείεται Τώρα μα δεστούμε σε ένα σπίτι και να έχετε πέντε άνθρωποι μπορεί να γινότανε με δύο κηθάρε, α πούμε. Oh, secret, <laughs> σε τέτοιο είναι χωρί μαγνητόφωνα και χωρί <laughs> κάβρε. <laughs> <laughs> σε τέτοια φάση, ναι. Μια, το έχω απεί του λάμπα. Κάνουμε μια πρόβα και να έχουμε πέντε φίλοι να μα δουν, α πούμε, να δούμε να θυμόμαστε και τα κομμάτια. Oh, oh, <laughs> σε <laughs> πρόβα στυλ <laughs> κατάλαβε, <laughs> όχι, να <ξέχνα>, τα <laughs> μαγαζιά και εισόδου και τέτοια και ελάτε και προσκλείσει τα oh, ραδιοφωνε. Σε, σε κάποια κατάληψη ίσω τώρα. Είπα ότι παίζει και στο νόσοστρο. Νοσοστρό. Δε, εντάξει, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο. Είχατε παίξει και με του λόγου εδώ στην Πάτρα στο παράρτημα. Είχε έρθει εκεί και δεν μου μίλησε. Ντρεπόμουνε <laughs> τότε. άντρε να χάθει. Αυτό μα έχει φάει ντροπέ. Ντρε, ντρε. Από τη στιγμή που κάνουμε τα ίδια πράγματα, τέλο πάντων αγαπάμε τα ίδια πράγματα, δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Δηλαδή γενικά και αφού σε αρέσει αυτό το πράγμα και θέλεις να βλέπεις και να γνωρίζεις ανθρώπους και να ασχολείσαι με αυτό, πρέπει να έχεις λίγο παραπάνω... Να πηγαίνει και να λε: Άλλωστε χαίρετο άλλο να του λες για τέτοια πράγματα που έχει κάνει κάτι και αρχίζει και τα θυμίζει. Δεν νομίζω ότι θα σε βρίσκαν. κανέναν. Ντρεπόμουν τότε, μου ωραία. Τώρα είσαι πιο ξεψαρωμένο. Έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι. Και έχει, χαίρομαι ναι. γι' αυτό. Γιατί αποκλείεται ένα έρθει ο άλλο, εντάξει. Δεν είναι πια και τόσο ψιόνιο να έρθω εγώ να σε πιάσω και να σου πω: Βάλε στο ραδιόφωνο να μιλήσουμε για τη έρευο, α πούμε. Αν δεν έρθει εσύ να μου το πει, δεν θα το έκανα ποτέ. Καταλαβαίνω δηλαδή. Και χαίρομαι έτσι. που το έκανε βασικά γιατί είναι κάποιοι που λένε ότι δεν έχουν να πουν κάτι α πούμε και ότι. Αυτό. Ε, εντάξει, εγώ όταν βρίσκω ανθρώπου που με ακούνε έχω να πω πράγματα Τώρα άμα καταλαβαίνω ότι είναι αλλού δεν μιλάω καλύτερα πια ε, Μιχάλη να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον κόσμο αν τον κουράσαμε γιατί μιλάμε αρκετή ώρα νομίζω και... Ή, Ήταν ενδιαφέρον, ε, ναι, εντάξει, άμα που... είχε ενδιαφέρον εντάξει, Εγώ εντάξει, εντάξει μου άρεσε Ξέρω ότι δουλεύει μετά. Ναι, ναι. Πάω 7.30 και γύρω στι 4 επιστρέφω το πρωί. Οπό. Πολλά κομμάτια τα γράφω μετά τι 4 το πρωί. Ε, αυτή είναι η καλύτερη ώρα, πιστεύω. <laughs> Αν έχει φύγει ένα ποτηράκι, ίσω σου δώσει και όθηση. Ή στη δουλειάδε... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και θα τη μιλήσουμε άλλη φορά. Α, γιατί πολλέ φορέ άκουγα διάφορα που λέγανε για του έρευνου από σατανιστές μέχρι ότι είχαμε πεθάνει από πρέζα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη <laughs> κουβέντα πρέπει να την πιάσουμε κάποια στιγμή. Είναι ναι. πολλά παραμύθια που παίζονται <laughs> γενικώ. Εμεί θα πάμε να ακούσουμε το Αιώνιες πληγέ <laughs> που είχατε παίξει το γενετικά καθαρή το 2000 mm. και θα τα πούμε και ναι, από μετά. Αν θέλει, mm -hmm. δώσουμε μετά τη διεύθυνση για να στείλω κάποια πράγματα που είπαμε. Βεβαίως, και βεβαίως. να χαιρετήσω τον κόσμο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσου <laughs> με αγαπάνε και του αγαπάω κι εγώ να είναι καλά και ό,τι θέλουν να το κάνουν. <laughs> Εμεί ευχαριστούμε πολύ, Μισελίτα. Να καλά. Να Σκέπασε τα χέρια μου Δεν θα μπορούσα ποτέ Να σα αγγίξω Σκέπασε τα βήματα μου Μην προσπαθήσεις ποτέ Να γυρίσεις πίσω Nie pasuje do ciebie, nie próbujesz Nie próbujesz Nie próbujesz da maciaamu me amor Tu pot vous favori ma me O goci okaza tego mag o tan Ελάς στο μεγαλείο σου η εκπομπή της Ελληνόφωνης Ανεξάρτητης κοινή κάθε Παρασκευή εκτός απρόπτου φυσικά από τη διαδικτυακή συχνότητα του Βλέπω βήμα λόγω επικοινωνίας πολιτισμού φτάσαμε στο τελευταίο μισάωράκι και θα ανεβάσουμε λίγο τα ντεσιμπέλια <laughs> να πω ότι σήμερα στην Πάτρα στο παράρτημα στην Κορίνθου θα έχει Κιλ Μαύρα Πρόβατα, Παρίσαχτους και άλλοι δύο αγγλόφωνες μπάντες. Ε, ούτε στην Πάτρα, ούτε πουθενά τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά, λέει το σύνθημα. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Και θα ακούσουμε Kill Μόμο. Φύγαμε. Nie będę pełnił innyego, ci o fugu Παρήσαχτη εδώ στην Παλαιστίνη από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με τίτλο Ragnarok το 2010. Θα συμμετάσχουν και αυτοί στο, στο live σήμερα, στο παράρτημα. Και όπως λέει η Αφισούλα, ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά πόλεμος ενάντια στην εθνική ενότητα και ομοψυχία, τη φιλετική καθαρότητα και το ρατσιστικό οχετό. Να πούμε ότι το liveάκι Το αντιφασιστικό λαϊβάκι είναι διήμερο. Το Σάββατο έχει αντίστροφη μέτρηση από Πάτρα, Blacklisted που έχουμε παίξει ούκο λίγες φορές εμείς, Time Trap και άλλη μια μπάντα που δεν μπορεί να ποτέ <laughs> να μάθεις. Δυσκολεύομαι λίγο με τα αγγλικανικά. Ε, να πούμε επίσης ότι το Σάββατο εδώ στη Μιναρούπολη έχει και αγγελάκα Αγγελάκα 3 με το Σαδίκη και το Ναραμπατζή στην Κιθάρα στην Πολιτεία. Ναι, πήρε λίγο τα πάνω τη αυτή η πάτρα. Να δούμε κανένα live. Βέβαια, εμεί θα πάμε στο αντιφασιστικό φασιστικό. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια μπάντα από πάτρα. Μαύρα πρόβατα η οποία θα συμμετέχει και αυτή στο live σήμερα. Επειδή λείπαμε την προηγούμενη Παρασκευή και δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια που θέλουμε, θα βάλουμε ένα κομμάτι του Δημήτρη Πουλικάκου, το «Είστε μαλάκες» για κάποια επεισόδια που έγιναν. Ε, το κομμάτι αυτό είναι από το άλμπουμ «Δέσπο σκυλιά», κυκλοφόρησε το 2004 και λέει για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. <laughs> Κάποιοι είναι μαλάκες, ξέρω, τι να πω. Ha <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <coughs> Να πούμε ότι μετά ακολουθεί το live της εβδομάδας με τους ιδιότροπων ήταν η εκπομπή που ακούει στο όνομα το όνομα Ελάς το Μεγαλείο σου και όπου Ελλάς βάλτε ελληνόφωνη ανεξάρτητη σκηνή. <Σύριο> <Σύριο> <Συρίο> <Συρίο> <Συρίο> <Συρίο> <Συρίο> το διοράκι το περάσατε παρέα με τον Αντρέα Στο μικρόφωνο με όλες τις παπαριές που έλεγε Με το Μιχάλη γαλέω στη συνέντευξη ε, Ιδρυτικό μέλος των Έρευνων να τον ξαναευχαριστήσουμε ευχαριστήσουμε Είχο, πλουρία, Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που άντεξαν και άκουσαν αυτή την εκπομπή Κάθε Παρασκευή 5 με 7 εκτός του όπως ε, συνηθίζουμε να λέμε Και όλα αυτά που στη διαδικτυακή συχνότητα του βλέπω... Έκλεισε κάπως από εδώ το κομματάκι, ναι. Βήμα λόγου επικοινωνίας πολιτισμού. Ε, θα περάσουμε και άλλο ένα μηνυματάκι που θέλαμε να περάσουμε... αλλά δεν κάναμε κομπή την προηγούμενη Παρασκευή. Τζίμις Πανούσης, η Ελληνοπούλα. Άλμπωμ Hardcore 1985... Έτσι να πούμε για τα πατριωτικά μας. Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη και τα λέμε την... Δεν τα λέμε την επόμενη Παρασκευή γιατί είναι Μεγάλη Παρασκευή. Αντίχρηστη. Ελληνοπούλα! Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω. βλέπω το ραδιόφωνο.